Καλό μεσημέρι σε όλου και σε όλε. Και σα έχω το θύμιο. Γεια σα. Από Γεια. εδώ. Γεια σα. Καλώ σα βρήκαμε. Καλώ ήρθατε. Σιδερένιο από τώρα. Σιδερένιο. Να είσαι καλά. Να, με ένα πόνο. Να προσέξει του Σιριζέου που μα μελετάνε. Σε καταράστηκαν και σε ένα έχει πάθει Αξίζει αν είναι από Σιριζέου. Και στην Κωνσταντοπούλα έχει βγάλει χολή. Μπορεί από εκεί να έρθει. Αν είναι από πρώην Σιριζέου. Δεν είναι από άλλου ανθρώπου. Αλλά και αν είναι από άλλου ανθρώπου χαλάρι. Αξίζει να πάθει κάτι από Από την Σιριζέο εννοώ. Απλά και το τραγούδι. Ποιο τραγούδι. Ένα, α, ένα που λέει Αξίζει να υπάρχει για ένα όνειρο και ας είναι ο Σιριζέρο να σε κάψει. Μάλιστα. Έτσι πάει Σε λίγο θα φύγει ο Αποστόλη από φύγω, Σε φύγω. λίγο όμω, κάτσε λίγο ακόμα. Α, α, για να πάει έξω για να του πείτε Επειδή έχετε χαρμανιάσει. Σα νιώθω <laughs> και σα καταλαβαίνω καιρό σας... 15 μέρε χωρί. Ξεχαρμανιάσω λίγο. Θα λειτουργήσει ω η πόρνη τη ραδιοφωνία που θα δεχτεί πάνω σου οποιονδήποτε. Η πόρνη σε λίγο κοντά σα, το γνωστό νούμερο. Στι γνωστέ τιμέ. Γεια σα. Yes, <laughs> οι διευθυντέ ακούν ότι ήρθαμε και έρχονται. Ωραία, ντόξα τω λένε. Δε φε, δεν έφερε και εσύ κανένα γλυκό. Καλώς, να... Ο μου επίδεσμο εδώ καλό. Μια χαρά. Ε, ε, εδώ... Το χρωματάκι είναι λίγο πρόβλημα. Ναι, αυτό βέβαια μπλε χρώμα καλό είναι. Μπλε χρώμα γαλάζιο. Τι να βάλει τώρα. Εκλογέ νουδού έχουμε 20 του μηνό. Να μην αυτό. το κάνει λίγο επίκαιρο. Θα είχαμε ξεμπερδέψει με αυτά και με αυτά. Αυτές οι μέρες ήταν πραγματικά με την Νέα Δημοκρατία ήταν ό,τι καλύτερο. Α, εντάξει, Γιατί επειδή ήμουν και καθυλωμένος ειδικά, πριν 15 μέρες την Κυριακή που έπαθα το ατύχημα, ήταν η Κυριακή που η Νέα Δημοκρατία δεν τα, τα κατάφερνε. Και πραγματικά μου απάνει τον πόνο ότι πήγαινε στην τράπεζα να βγάλει γίνεται. Ναι, αυτά. Ρε, πήγε. <laughs> <laughs> <laughs> δεν πήγαινε <laughs> να ψηφίσει. <laughs> στην <laughs> νέα <laughs> δημοκρατία. <laughs> δεν ξέρω τι θα έκανε. Πραγματικά, έβλεπα μετά που είχαμε live όλα τα κανάλια. Δεν το πιστεύω, είναι δυνατόν να γίνεται όλο αυτό. Και τελικά και όμως, το ζήσαμε. Όταν και, έγινε... και μη θέμα. Και λέγαμε να μα χράζαν που το βάζαμε σε εκπομπή. <laughs> <laughs> μόνο <laughs> η νέα δημοκρατία. Μόνο εμεί ασχολούμαστε. Κανεί δεν μα σχολιάταν. Είχαμε θέματα εμεί tape, video στην τηλόρινα τα βάλουμε και να ασχολείται κανεί με τη νέα δημοκρατία. Και έγινε αυτό το τόσο ωραίο. Και συνεχίζει να είναι ωραίο. Κάποια αυτό. ζώα δεν μας πιστεύαμε. Όχι, εμείς δεν μας πιστεύαμε. Ναι, αλλά εμείς τα ζώα δεν ανθρώπο. μας πιστεύαμε. Αλλά τελικά, ναι, εξελίσσεται πολύ ωραία και είναι πολύ αισιόδοξο αυτό γιατί χρειάζεται πολιτική ζωή, τέτοια. Ε, δεν ξέρω αν άκουσες θέλετες δημοσκοπήσεις, έτσι νουδού. Ποιο είναι μπροστά, Ζιτζί. Έχουν έρθει στα Ίσα με το Μια λέει, άρα... Η έκδηλη των είναι, εκλογών. Ναι. Θα είναι η επιτυχία των δημοσκοπήσεων, σαν αυτή των εκλογών, ας πούμε, ε, του, του δημοψηφίσματο, το των προηγούμενων σύνήθως. εκλογών. Τέτοια Υποθέτω, επιστημονική επάρκεια. Ναι, καλέ. Υποθέτω, Και σε ένα πιο δύσκολο κοινό, γιατί το εθνικό κοινό είναι εύκολο, αλλά το νέο δημοκρατικό κοινό, που να το βρει. Ναι. Είναι δύσκολο να το μετρήσει. Το λένε και οι ίδιοι δηλαδή. Ναι, είναι το συντηρητικό κοινό που λέμε Ναι, είναι το συντηρητικό. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ε, να αναφερθούμε και σε μια απώλεια πριν αποχωρήσει και πα μέσα. Ναι. Και ξεκινήσουμε εδώ κανονικά. Όπω έχει γίνει γνωστό από χτε, έφυγε από τη ζωή ο Λάκη Μπέλο. Είχατε συνεργαστεί στο παρελθόν. Είχαμε συνεργαστεί, ναι, ναι. ναι. Ε, θυμάμαι ήμασταν στο Sky τότε και επανέκαμψε, ήρθε για τρίτη ή δεύτερη φορά με Μιτ Κώστα. Γιατί είχε φύγει, είχε ξανάρθει, είχε φύγει ξανάά ξανά, στο ραδιόφωνο okay. του Σκάιμπουργκ. Ήταν ή 2001 ή 2002. Και επικεφαλή των συγγραφέων εκεί ήταν ο Λάκης ο Μπέλο. Εγώ πρώτη φορά τον γνώριζα, τον άκουγα σαν όνομα, όλε αυτέ τι επιτυχίε και στα θέατρα τη επιθεωρήση με το Χάρι Κλίν. Ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο όνομα στον τομέα αυτών του. Οι γραφιάδε τη επιθεώρηση και τη άτυρα εκεί. Και και και. Τον γνώριζα λοιπόν εκεί. Φτιάξαμε μια συγγραφική ομάδα. Επικεφαλή ήταν Ολλάκη. Εμεί ήμασταν και νέοι τότε. Εγώ πρώτη φορά το έκανα αυτό, να γράφω κείμενα. Είναι άλλων άλλε βλακίε όπω κάθεσαι ένα τραπέζι. <laughs> και αλλιώ να τα κάνει όλα αυτά κείμενο που πρέπει κάποιο μετά να τα πάρει ο Μητσικώστα, να κάνει τον Καραμάλι, να κάνει το Σιμίτι τότε. Και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία μα. Κάνα χρόνο ενάμιση στο ραδιόφωνο του Σκάι, που υπήρχε ο Μητσικώστα ω κάτι τρία λεπτά, πεντά λεπτά. Πρέπει να φύγει λίγο πριν το τρία που ήρθα εγώ. Δεν εκεί, θυμάμαι, εκεί, Και μετά συνεχίσαμε στο Άλτερ. Στην εκπομπή που κράτησε τέσσερα-πέντε χρόνια. Στην ναι, καλή εποχή του λες, Άλτερ ναι. Ναι, και στην πολύ καλή εποχή και του Μητσικώστα πολύ, πήγαινε πολύ καλά αυτή η εκπομπή τότε είμασταν στη γραφική ομάδα ε, λειτουργήσε κατά κάποιο τρόπο ω δάσκαλός μα σε αυτό το τομέα και μια παράσταση γύριε γράψει μαζί και μια στο τέλο, mm. λειτουργήσε σαν δάσκαλο. αυτό που εμένα μου είχε κάνει εντύπωση γιατί εμεί ήμασταν τώρα πιο νέοι και ω πιο νέοι γράφει και πιο εχμηρά πιο ατί 20-30 χρόνια σε αυτό το χώρο. Δεν είχε κανένα ίχνος κόμπλεξ. Μα αντιμετώπισε πολύ ωραία, πραγματικά. Πραγματικά όμω πολύ ωραία, γιατί πάντα σε αυτά υπάρχει ο παλιό να διορθώσει τίποτα. Δεν διορθώνε σχεδόν τίποτα. Ή όποιο διορθώσει ήταν με πολύ ωραίο τρόπο. Και δεν είχε αυτό το κόμπλεξ και άφηνε περιθώρια. Αυτό που θέλει δηλαδή κάποιο σε τέτοιες δουλειέ σου άφηνε τα περιόριστα περιθώρια. Δεν, δεν είχε πλαίσιο. Γράψε ό,τι θέλει, κάνε όπω θέλει, μια ψιλοσυζήτηση στην αρχή. Πολύ σεμνός, πάντα αυτό τον διάκρινε το έχεις και εσύ, έτσι. Ναι, Στην και μπόρια. ήταν ένας εργαστούμες. Όχι, όχι, όχι επαγγελματικά. Επαγγελματικό παρά Εσύ δεν είχες προλάβει, ναι. ναι. Ε, ε, πάντα έτσι, ε, πώς να το πω... Όχι σκηθροπό, ακριβώ. Είχε μια μελαγχολία πάντα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με όλα αυτά, με τα χιούμορ, και Και, και... και μια σεμνότητα πάντα. Μια αυτή η σεμνότητα, αυτό τόνο, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ούτε... Και το βασικό είναι ότι εγώ αυτό έχω να θυμάμαι ότι δεν μα συμπεριφέρθηκε ποτέ με κόμπλεξη του παλιού ή του Ξερόλα ή του δασκάλου. Τίποτα απολύτω. Καλό άνθρωπο, αυτό που λέμε πραγματικά καλό άνθρωπο και στι παρέε έξω. Και με μια ωραία εμπειρία γιατί είχε συνεργαστεί με πολλά και όταν τον έπιανε και, η... και με τον Μιτσικόστα και το Μίμη Τονγκανή, του έπιανε η αναπόλυση στιγμών του παρελθόντο, με να πεθαίνει στα γέλια από διάφορα που του έχουν τύχει και στα γυρίσματα και εκτό γυρισμάτων. Ήταν τι τελευταίε τρει-τέσσερι εβδομάδε το. είχε πάθει κεφαλικό, πολύ βαρύ, δεν τα κατάφερε και χθε έφυγε από τη ζωή χθε το μεσημέρι. Αυτά τα ωραία, όπω συμβαίνει πάντα. Ε... Έγραφε στην εφημερίδα των συντακτών. Ναι, ναι, τώρα τελευταία. Από, από την αρχή, νομίζω, τη εφημερίδα των συντακτών και είχε και το. Στο Twitter είχε το. Πώ το λέγε, Παμελουκέτο. Το. Το. Το. Το. Το. Το. Την... που έγραφε. Είχε μια αμεσότητα, ενώ ήταν πιο παλιό. Εγώ, με την έπαρση του νεότερου, ξέρει, μπαίνει σε κάτι τέτοιε δουλειέ και λες, Τώρα αυτό παλιό, 30-40 χρόνια, που δεν ήταν τόσο, αλλά το θεωρεί λίγο παλιακό το γράψιμο. Παρ' όλα αυτά σε μερικέ καταστάσει ή κείμενα η ανατρεπτικότητά του ήταν. Πάρα πολύ καλή. Μα άφηνε λίγο πίσω εμά που υποτίθεται ήμασταν πιο νευρικοί και πιο με στη ζωή, γιατί και η ηλικία μετράει σε αυτά το πώ προσεγγίζεις κάποιε καταστάσει. Αυτά. Και τα αισθητήρια, βέβαια, είναι. τα αισθητήρια όταν... έχει μέχρι και τώρα που έγραφε, μέχρι το, πριν 4 εβδομάδε. Έγραφε. 4 εβδομάδε ακόμα καλύτερα. Και αυτά που έγραφε, αυτά τα κούλες τα cool στο Twitter, ειδικά που προσφέρεται για ΑΤΑΚΑ, δεν ήταν όλα πετυχημένα, αλλά μερικά ήταν πάρα, πάρα πολύ καλά. Αυτά, λοιπόν. Στα υπόλοιπα, τώρα. Στα, υπόλοιπα, τις Στα υπόλοιπα έχει πάρα πολλά. Εδώ ψηφίστηκε ο προπολογισμό. Λόξα τω Θεώ, πρώτο αριστερό. Έχουν εγώ πρώτο αριστερό που είναι χειρότερο από όλου του προηγούμενου. Έχει 5,5-5,7 νομίζω δι που θα τα πληρώσει εσύ ή εγώ, η Κατερίνα. Και άλλα 10 εκατομμύρια. Αν Όχι, δηλαδή. αν ήταν μόνο εμεί οι 5,5 δι δια τρία, 1,5 δι. Μια χαρά είναι και τι κάτι γίνει, παραπάνω. Το Τζόκιρο τι δίνει. 11. 11. 11 εκατομμύρια. Ή 13 νομίζω γίνονται 13. Λοιπόν. Λίγο joker, λίγο real news να κερδίσουμε καμιά τέτοια ναι. επιταγή. Λίγο από εδώ, λίγο, λίγο από εδώ και τα βγάζουμε. βγάζουμε. Κάπω έτσι σκέφτομαι και στην κυβέρνηση. Στη real news δεν κάνω γιατί. Να μην τα παίρνει και να συνεχίσει. Όχι, άμα δεν τα βρει, κάποιοι δεν τα βρίσκουν ρε παιδί μου, πάει στο το Ν, την είναι Τι θα γίνει εκεί μετά. Δεν ξέρω, θα είναι το διπλό, <laughs> ξέρω εγώ. Θα έχει θα, θα ενδιαφέρον. Το σκεφτόμουν να βρει στο Μικρό μου πόρνιο, όπως τον αποκαλούμε εμείς εδώ Χρόνια τώρα ναι, χρόνια τώρα. Σας περιμένει για να εκτονωθείτε όπως εσείς ξέρετε Εμείς θα αρχίσουμε με τα δικά μας Τους γνωστούς συνεργάτες αμέσως μετά τις διεφημίσεις Αγωνιστήκαμε εξ αρχής Σε ένα πλαίσιο που ήταν εκ των προτέρων αρκοθετημένο Στα δημοκρατικά όρια της εντολής που μας εμπιστέφτηκαν οι Έλληνε πολίτε. Εξετάσαμε κάθε εναλλακτική και κάθε μέσο σε συνθήκες κρυμματοδοτικής ασφυξίας και πολιτικού εκβιασμού, και στο τέλος μια συμφωνία που δεν υπάρχει αφιβολία όταν συμβιβασμός με τους δανειστές μας. Συμβιβασόμαστε. Που δεν υπάρχει αφιβολία όταν συμβιβασμός με τους δανειστές μας. Και αυτό... Back, Υποκρινόμαστε, <ΚΚΚΚ> πως πιόμαστε, με πάθος. Η Μαρινέλα. Μόλις ακούσαμε τη Μαρινέλα ε, σε ένα πολύ παλιό καλό τραγούδι με πολύ ωραίο και ιδιαίτερο στίχο. Στα ενδιάμεσα, αυτό που δεν θα συμβιβαζόταν και θα έστελνε πίσω, Go back την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σόιμπλε και θα ήταν μέρα μεσημέρι που η κυρία Μέρκελ θα δεχόταν το μη συμβιβασμό του Αλέξη Τσίπρα τελικά προχθές στην Βουλή παραδέχθηκε ότι ήταν ένας συμβιβασμό, το έχει παραδεχθεί και στο παρελθόν αλλά το είπε για άλλη μια φορά προχθές και ζητάει, το λέει με ένα τέτοιο ύφος ότι και καλά μαγιά, κάναμε μια μαγιά ακόμη από το να ρίχναμε την Ελλάδα στα βράχια συμβιβαστήκαμε και σας ζητώ να αποδεχτείτε Τον συμβιβασμό εκεί που πέρυσι, τέτοιε μέρε λέγαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμβιβαστεί γιατί το δίκιο του λαού είναι πάνω από του συμβιβασμού και με αυτού δεν συμβιβάζεσαι, του γκάνγκστερ όπω του έλεγε. Τα θυμόμαστε, τα θυμόσαστε. Δεν ξέρω αν έχει σημασία αυτό να θυμόμαστε τι έλεγε ο Τσίπρα παλιότερα. Γιατί έχει πει τα πάντα και από τον Αύγουστο και μετά έχει πει επίση τα πάντα, τα ακριβώ αντίθετα όμω από τα προηγούμενα πάντα. Πάμε λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία γιατί ο Τζικώστα έρχεται με όραμα και όρεξη. Για ποιο λόγο θέλετε να γίνετε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Και ό,τι φέρει η ζωή Γιατί πολύ απλά πιστεύω Ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει αμέσως πορεία Θα έρθουμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα Που θα στηρίζεται στην ελεύθερη οικονομία 5,7 δις Φόρη. Νέα μέτρα 2 μειώσεις στις συντάξεις Μείωση του ΕΚΑΣ Δεν υπάρχει άλλος τρόπος Α, Είχε τέλεια, θα... τέλεια. τέλ Έτσι λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και το όραμα του Απόστολου Τζιτζικώστα. Αν γίνει βεβαίω πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, προηγείται και στι δημοσκοπήσει. Το όραμα έτσι όπω εμεί εδώ το καταγράφουμε, γιατί ακούσατε εδώ να λέει και αυτό κάτι δι που χρειάζεται η χώρα για να πάρει μπροστά και για να βγούμε στην ανάπτυξη με υποανάπτυκτου Έλληνε φορολογούμενου. Γιατί όσο πιο πολλού φόρου βάζει, τόσο πιο πολλοί δεν πληρώνουν και γίνεται αυτό ωραίο. Κύκλος, τον έχει περιγράψει και ο Βαρουφάκη με πολύ ιδιαίτερο τρόπο αυτό λοιπόν είναι το όραμα του Τζιτζικώστα οι εκλογές θα γίνουν, θα γίνουν 20 Δεκέμβρη μάλλον από ό,τι λένε έχει αναλάβει και μεγάλη εταιρεία χορηγός αλλά ο Τζιτζικώστας και όλοι οι υπόλοιποι έχουν διαπράξει ένα σφάλμα λάθος, κάτι κακό κατά του ελληνικού λαού, έχουν κόψει τις διαφημίσεις τους είχαν την όρεξη πολύ όρεξη και μεγάλη έμπνευση να φτιάξουν Αυτά τα διαφημιστικά μηνύματα που τα βλέπαμε μέχρι την προ-προηγούμενη Κυριακή παρατάθηκε ο χρόνο των εκλογών. Γιατί να μην, φτιάχνουν, να μην υπάρχουν και άλλα διαφημιστικά μηνύματα αυτά του Τζιτζικώστα με τη Φόρμα, του Μεϊμαράκη με το ΟΒΕ από το Βαγγέλης που ξεκινούσε, του Άδωνη αυτά τα καταπληκτικά με του υποστηρικτέ του, το θυμόμαστε όλοι. Εκεί πήγαινε λίγο και προ Υπουργείο Υγεία όλη η κατάσταση. Για μπα περιπτώσει ένα αίτημα, δεν ξέρω, έχουμε ακόμη 5-6 μέρε, όχι παραπάνω. παραπάνω. Πώ έχουμε σήμερα, 7. Την παράλληλη Κυριακή δεν είναι οι εκλογές 20 του μήνα. Οπότε έχουμε 15 μέρες, ελπίζουμε να πάρουν μπροστά τα επιτελεία, οι εμπνεύσει τους για να πείσουν τον Νεοδημοκράτη ότι πρέπει να πάνε και παρακαλούμε και εμείς όλοι τον Νεοδημοκράτη να πάει να ψηφίσει για το καλό της άτυρα καταρχήν, της τέχνης κατά δεύτερον και κατά τρίτον της Νέας που κανείς δεν πολύ ενδιαφέρεται Ο Τσίπρας μίλησε προχθέ ο Πρωθυπουργό. Θυμόσαστε τι μα έλεγαν πέρυσι τέτοιε μέρε, και πρόπερσι τέτοιε μέρε και αντιπρόπερσι τέτοιε μέρε για το επονίδιστο χρέο, το οποίο θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα τα σταματήσει όλα αυτά μέρα μεσημέρι πάντα. Ο Τσίπρας λοιπόν προχθέ θυμήθηκε το επονίδιστο χρέο. Αλλά πώ το θυμήθηκε. Ξαφνικά κάποιοι ανακαλύψανε τους τελευταίους δύο μήνε, ότι υπάρχει φορολέλαπα, φοροκαταιγίδα. Ένα σκληρό και επέσχυντο, πως το λέγανε κάποιοι, επαχθές, απεχθές και στο μνημόνιο, ενώ όλα τα προηγούμενα μνημόνια ήταν τα καλύτερα. <Κι> πως το λέγανε κάποιοι, οι ίδιοι, η συντροφή του, το κόμμα του, πάνω σε αυτό έκτισε καριέρα, με το επαχθές και επονίδιστο μνημόνιο. Και τώρα βγήκε, μίλησε, όπως ακούσατε, σαν να το ρίχνει σε κάποιους άλλους, πετάει τον το χαρακτηρισμό, Αλλού και μάλιστα με μια αποστροφή προς όλους αυτούς που χαρακτήριζαν έτσι τα μνημόνια μέσα σε αυτούς που αποστρέφεται είναι και ο ίδιος του αυτό, η ψυχή, το DNA του ΣΥΡΙΖΑ γιατί αυτοί μας τα μάθαν αυτά, τα επονίδησταν, τις επιτροπές λογιστικού ελέγχου και όλα αυτά που θα κάναμε για να μην έρθει το μνημόνιο και πάμε τώρα κανονικά για το τέταρτο μνημόνιο και θα είναι μέρα μεσημέρι, αυτό θα είναι μέρα, μέρα μεσημέρι και θα είναι και με κυβέρνηση. Κανονικά ΣΥΡΙΖΑ, ο Ευκλήτης ακαλότος ήταν η αποκάλυψη του πενταήμερου εορτασμού στην Βουλή, τη συζήτηση για τον προπολογισμό, Ο Ευκλήτης ακαλότος, ο οποίος εκτός από δεινός ε, ρήτορας, ε, γνώστης της ελληνικής και της ε, αμερικανικής και της ελληνοαμερικανικής, των γκρίκλεις, των λατινικών χαρακτήρων, είναι και ε, ε, πολύ καλός ο με την έννοια ότι έχει ιρμό, ηρμό αυτό που λέει και πατάει το ένα επιχείρημα στο άλλο και οικοδομεί έναν δομημένο λόγο. Την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε διαπραγμάτευση για τον ΑΔΜΙΕ. Να διαπραγματευτούμε για το δημόσιο ε, χαρακτήρα της, του ΑΔΜΙΕ. Γιατί σα ρώτησε ο κύριο Κουρλέτη και δεν απάντησα και ακόμα δεν ακούω τίποτα. Να τον ιδιωτικοποιήσουμε, μικρή δεή για να ξέρουμε τι λένε. Και θα μπορούσα για πολλά άλλα πράγματα που διαπραγματευόμαστε για τι ασφαλιστικέ. Αφήνω αυτό και πάμε τώρα στο παράλληλο πρόγραμμα. Σύμπαν. Νομίζω, πάμε τώρα στο παράλληλο σύμπαν. Έτσι και αλλιώ το παράλληλο πρόγραμμα. Θα εφαρμοστεί σε ένα παράλληλο σύμπαν. Δεν πρόκειται να εφαρμοστεί εδώ. Δεν καταλάβαμε, έκανε την αρίθμιση, είπε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, το τέταρτο, δεν το είπε. Ποτέ δεν το κόψαμε εμεί να μοντάρει το πλάνο, όπω το ακούσατε. Δεν το βρήκε και αυτό ποτέ και έτσι δεν μάθαμε κανεί. Και αυτοί που ήταν μέσα στη Βουλή, και εμεί έξω τι ήθελε να πει ο ποιητή. Αλλά τώρα είναι ότι δεν νοιάστηκε και κανεί να ρωτήσει τι ακριβώ ήθελε να πει ο Τσακαλώτο. Όταν φουλάρει και όλε τι μηχανέ, είναι ακόμη καλύτερο γιατί τα χάνει τελείω και το θέαμα που προσφέρει είναι απολαυστικό. Εκεί όμω που δεν ξέχασε τα λόγια του, μάλιστα τα χρησιμοποιούσε, χρησιμοποίησε μια συγκεκριμένη λέξη πολλέ φορέ, ήταν στο εξή απόσπασμα. Φόροι, φόροι, φόροι, φόροι παντού, ποτέ δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Τι κάνει, όπω μπορούμε να δούμε στη σελίδα 24, ο προπολογισμό αυξάνει του φόρου λίγο πάνω από το 2,267 αυτό. Στους φόρους το είπε και τραγουδιστά το είπε και ωραία. Εκεί δεν μπορούσε είναι δυνατόν να ξεχάσει τη συγκεκριμένη λέξη με ότι αυτό συνεπάγεται και καμαρώνει που έχει αυξηθεί ο φόρος πάνω από τα 267 και όπως λένε και οι ειδικοί είναι γύρω στα 5 5,5-5,7 δι, εκεί που το mail χαρδούβελ είχε 1,5 αν θυμάμαι κάπου εκεί 1,6 δις. Φτάσαμε να νοσταλγούμε και το χαρδούβελ, όχι σαν προσωπικότητα όχι σαν, παρουσία, αλλά σαν ποσό. Σαν ο Τρίφων Αλεξιάδη, αυτό ο υπουργό αναπληρωτή του Ευκλείδη, που αγωνίζεται να φτιάξει τι εφορίε, να μαζέψει τα έσοδα για το καλό όλων μα και σκαρφίζονται διάφορου τρόπου και καλά εξορθολογισμό όπω το λένε οι ίδιοι, αλλά όλοι ξέρουμε ότι είναι για να μαζέψουν περισσότερα δισεκατομμύρια. Δεν ξέρω αν θα τα μαζέψουν, αλλά πάντω να του αναγνωρίσουμε ότι σκαρφίζονται πραγματικά πάρα πολλού τρόπου. Θα ακούσετε εδώ πώ αντιλαμβάνεται το ίδιο και πώ από εδώ και πέρα θα είναι η ζωή μα με του εφοριακού γύρω μα. Θα βγαίνουν εφοριακή στο δρόμο, θα πιάνουν τον κόσμο, θα του βγάζουν τα, τα τις βέρες, Θα μπαίνουμε σπίτι να πάρουμε το βραχιόλι και ό,τι έχει αφήσει οι στο παπούτα δαχτυλίδια τις Και μάλιστα, αφού τα το, την ηλικία και τον αριθμό των παιδιών, θα να τους βγάλουμε τον νεφρό ή το να το για Ωραία. Αυτό το τελευταίο είναι καλύτερο, νομίζω θα είναι αποδοτικό γιατί είναι τα και τα, νεφρά, και τα να, μια που θα μας βγάλει τα και το Ένα από του υπουργού τη, το έκαναν και οι προηγούμενοι, αλλά δεν το έλεγαν. Ήταν δειλή, όπω είπε πάρα πολύ ωραία μέσα σε αυτό το 15η μέρο που απουσιάζαμε, και ο κύριο Μάρδα, που μετά από τη Βουλή είπε ότι δεν το πέτσι και δεν υπάρχει κανεί να του βρει το σχετικό απόσπασμα για να του το παίξει, γιατί έτσι. Πάν μου βρείτε τη λέξη, εγώ θα φύγω από εδώ. Το έχει πει κανονικά, το ακούσαμε όλοι, και για άλλη μια φορά, ο Μάρδα προσπαθεί, άλλο ένα υπουργό δηλαδή, να βγάλει τρελού 10 εκατομμύρια Έλληνε που ακούνε κανονικά και όχι τον εαυτό του που δεν ήξερε τι έλεγε. Ο Αλεξ Παππούδε, τι γιαγιάδε και τα παιδιά που δεν θα έχουν νεφρό και κυρίω σηκώτια. Με αυτέ τι άδειξε εικόνε φτάνουμε στο δεύτερο διαφημιστικό, αφού σα πούμε ότι στο 211-2008-200, το τηλεφωνικό, το τηλεφωνικό αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του Real περιμένει το μικρό μα πόρνη ο Αποστόλη, η πόρνη τη ραδιοφωνίας για να εκτονωθείτε πάνω του, όπω εσεί πολύ καλά ξέρετε, αλλά και αυτό γιατί έχει μια φοβερή εμπειρία. κόκκινο φωτάκι, έχουμε στο στο δεν μα λείπει τίποτα, είμαστε αυτό που όλοι ονειρεύεστε και φανταζόμαστε μπορείτε επίσης να στείλετε SMS γράφοντα real και no το μήνυμα σας και όλο αυτό στο 54% στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio papakialfm.gr η Κατέρινα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και με τον Φλαμπουράρι τον αγαπημένο της εκπομπής νομίζω και όλων των Ελλήνων, αλλά αγαπημένο και του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, του Μαξίμου γενικότερα. Είναι θεσμό ο Φλαμπουράρη, είτε πέσει κυβέρνηση τώρα, είτε μείνει για 200 χρόνια. Ο Φλαμπουράρη γράφει το δικό του δρόμο και αφήνει το δικό του ισχυρότατο αποτύπωμα στην νεότερη ιστορία τη χώρα. Κυρίω επειδή ξέρει ακριβώ τι λέει και είναι εγγυωμένο με την πραγματικότητα. Ναι, κύριε Υπουργέ, έχετε λόγο, κύριο Φλαμπουράρη. Στην τοποθέτησή μου, με σαφήνεια, είπα ότι η κυβέρνησή μας έχει πραγματικά και τη διάθεση και τη δυνατότητα να κυβερνήσει για τα υπόλοιπα χρόνια μέχρι το 1919. Τσομπανα μου ρε παιδιά, τσομπανα μέχρι το 1919. Τσομπανα κουσίμουνα Προβατάκια φύλαγα Μέχρι το 1919 Αν δεν φύλαγα πολλά Καμιά πέντα κόσμια Αρνιά Αν δεν φύλαγα πολλά Καμιά πέντα κόσμια Τούμπες Τούμπες Τούμπες Μέχρι το 1919 Τα τσαρούχια είχα φούντες Τα τσαρούχια είχα φούντες Κι όλο γυρίζα στις τρούγγες συμφωνηθέντα. Παρόλο που τα έχουμε συμφωνήσει, έχουμε διαπραγματευτεί κανένα σπίτι στα χέρια του ιδιοκτήτη. Νάτος, ο Τσαγκαλώτος με το ωραίο σύνθημα αντεστραμένο βέβαια, έτσι όπως το έχει πρωτοπεί ή μάλλον από τους πρώτους που το είπε, ο Μπαλούρτος δεν έχει σημασία πλούς, το έχει Πρώτε, Σημασία έχει ότι το λέει ο Υπουργός, ο Κάνει ένα σπίτι στα χέρια ιδιοκτήτη γιατί έτσι έχουμε διαπραγματευτεί. Όπω είπε ο ίδιο από το βήμα τη Βουλή. Δεν το λέμε εμεί, είμαστε πολύ μικροί. Να πούμε ε, όταν υπάρχει τέτοια κυβέρνηση, στιβαρή, όλοι, ένα ένας, -ένας ε, οι μονάδε τη κυβέρνηση συναποτελούν ένα πολύ ισχυρό, στιβαρό σύνολο, αποφασισμένο, έμπειρο, δεν κάνει λάθη, ε, δεν θα το επέτρεπε ποτέ στον εαυτό τη. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε πόσο τσακαλό του αντιλαμβάνεται όλα αυτά που συμβαίνουν. Με ρωτάτε και εδώ να πούμε για τα χθεσινά, στα εξάρχετα, έβλεπα live, εγώ είχα τη χαρά από το μεσημέρι. Ε, αυτά τα παιδιά, μάλλον είναι παιδιά μπορεί να είναι και μεγαλύτερα Ας τα πούμε παιδιά για να συνοηγόμαστε Που φοράνε, ε, καλύπτουν τα, το πρόσωπό τους Για να κάνουν αυτό που θεωρούν αυτοί επανάσταση Ή δεν ξέρω αγώνα, μάχη Αυτά λοιπόν τα παιδιά Αν είχαν στόχο και λέγανε Σήμερα θα κάψουμε την Αθήνα Για να τα κρίνουμε με αυτό το κριτήριο Θα τους βάζουμε μηδέν Γιατί δεν καταφέρουν να κάψουν την Αθήνα ποτέ Κάτι ξενέρωτα πετάνε σε κάτι κάδους, άντε ένα μπαλκόνι που μόλις έσβησε, κάτι μαγαζιά και κάτι αυτοκίνητα. Αν είχαν αυτό ως στόχο, παίρνουν 0. Αν έχουν ω στόχο να κάνουν επανάσταση, μάχη, να ανατρέψουν και να συντρίψουν το σύστημα, τότε παίρνουν 100 υπό το 0. Δηλαδή, δύο στα δύο αποτυχημένοι, αυτό θέλω να πω έτσι με αυτόν τον ελαφρώς ακραίο τρόπο, Ποτέ δεν κατάλαβα και από μικρός όταν τα παρακολουθούσα και ως ρεπόρτερ έξω και τα βλέπαμε και, και τα ζούσαμε και τα μυρίζαμε και τα βιώναμε και τα ακούγαμε τι ακριβώς εξυπηρετεί να μπει μια μολότοφ σε ένα αυτοκίνητο ή σε έναν κάδο ή σε μια στάση λοφορείου ή δεν ξέρω εγώ σε τι. Τι ακριβώς παθαίνει αυτό που λέμε σύστημα τι, τι κακό του συμβαίνει και κυρίως τι γκέλ κάνει όλη αυτή η κίνηση στην κοινωνία γιατί Οτιδήποτε γίνει δεν θα γίνει με 200 κουκουλοφόρους, θα γίνει υποτίθεται με κάποιους πολλούς, κάποια εκατομμύρια Ελλήνων. Αν όλοι αυτοί βλέποντας αυτές τις εικόνες τους πιάνει επαναστατικός ίστρος να πολεμήσουν μαζί με αυτά τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο. Ένα διέξοδο τεράστιο, με ψυχολογία και μόνο η ιατρική μπορεί να ερμηνεύσει όλα αυτά που γίνονται με αυτόν τον τρόπο που γίνονται και μάλιστα με έθιμο με τακτικό ραντεβού όπω τολίζει ο δήμαρχος στο δέντρο έτσι λοιπόν υπάρχουν δύο τρει επέτη μέσα στη χρονιά και πάντα κάποιες και απεργίες που θα βγουν με τον ίδιο τρόπο θα κάνουν τα ίδια πάντα στον ίδιο τόπο μονότονα στις τουρνάρες, στις Σολομού, στους γύροδρόμους του Πολυτεχνίου κομικό καταντάει και θα ήταν πολύ κομικό αν δεν κεγόντουσαν και κάποιες, ε, κάποια αυτοκίνητα ή μικρές ή μεγάλες, μεγαλύτερες Ε, το θέμα είναι εντυπωσιακό όταν καίγεται κάτι, ένα κάδος και όλα αυτά. Η μολότοφο, όταν σκάνε κατά τα είναι πολύ εντυπωσιακό το θέμα, αλλά βαρέτο. Α το εμπλουτίσουν, να βάλουν άλλα χρώματα να αποκτήσει μια ποικιλία και αυτή η μορφή επανάστασης ε, που τόσο πολύ ταράζει τα κακό σκημένα αυτού του το Που κατά τα άλλα έχουν έρθει και τα Χριστούγεννα, το ακούμε μέσα στα διαφημιστικά. Έχουμε όλα τα δικά μα, έχουμε προπολογισμού, έχουμε ασφαλιστικό, έχουμε και Χριστούγεννα και δεν μπορείς να ξεφύγει από τα Χριστούγεννα. Πάμε στο Σκουρλέτη, υπουργό τη κυβέρνηση. Ο Πάνος Σκουρλέτη και ο Αλέξη Τσίπρα, δύο προσφάσματα, θα τα ακούσουμε τώρα. Θέλουν να πούνε άλλο και λένε άλλο. Λένε μάλιστα για την ακρίβεια το ακριβώ αντίθετο και όπω επίση η ψυχολογία έχει πει, κάπω λέγεται τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώ, ότι θα το πούμε την παροιμία, γλώσσα λανθάνουσα, τα αληθι λέγει. Για παράδειγμα, μου είπατε πριν, ε, δεν θα θυμίσω τι δηλώσει σα όταν υπήρξατε Υπουργό Εργασία. Προφανώ εννοείται στην θέση τη κυβέρνηση και την προκλογική τη δέσμευση για τον κατώτατο μισθό, για παράδειγμα. Δηλαδή, θεωρεί κανεί ότι πραγματικά δεν υπάρχει ανάγκη να κατέβουν οι χαμηλότεροι κατώτατοι μισθοί. Μπράβο! Δεν υπάρχει ανάγκη να κατέβουν οι χαμηλότεροι κατώτατοι μισθοί. Να ανέβουν. Να ανέβουν. Να ανέβουν. Να ανέβουν. Ναι. Αυτό. Το πρώτο είναι το σωστό όμω. Θα αφήσαμε και τη διόρθωση για να φανεί ότι δεν το έχουμε κάνει εμεί. Μπορούν και μόνοι του. Μα υποκαθιστούν και σε αυτό το τομέα και αυτό είναι επικίνδυνο για μα, όχι για εσά, γιατί εσεί ακούτε το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει ανάγκη, ήθελε να πει το ανάποδο, γιατί είπε το ακριβώ αντίθετο από αυτό που ήθελε ο ίδιο να πει. Κάτι τέτοιο έπαθε και ο Τσίπρας αρχέ τη προηγούμενη εβδομάδα στο ελληνοαμερικανικό επιμελητήριο. Επιτρέψτε μου τώρα να έρθω σε ένα κρίσιμο θέμα. Το ασφαλιστικό σύστημα. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την διεύρυνση της χρηματοδοτικής βάσης του ασφαλιστικού συστήματος έτσι ώστε το νέο ασφαλιστικό σύστημα να είναι πραγματικά βιώσιμο δηλαδή να έχει ως πυρήνα του τις χαμηλές και μειούμενες συντάξεις. Μπράβο. Δηλαδή να έχει ως πυρήνα του τις χαμηλέ και μειούμενε συντάξεις. Να μην έχει ως πυρήνα του αυτές. Το διόρθωσε και αυτό για να μην φανεί ότι το έχουμε κάνει εμεί. Μπορούν και μόνοι του. Αυτό είναι ένα βήμα για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, γιατί μέχρι τώρα έπρεπε να είμαστε εμεί εδώ ως πολύ βασικοί συνεργάτε και να του τα κόβουμε, να του τα ράβουμε. Όπω ακούσατε, δύο παραδείγματα που μόνοι του είπαν ακριβώ αυτό που θα κάναμε κι εμεί. Αφήσαμε τη διόρθωση για να αποκαλυφθεί ότι τρέμει η καρέγγλα μα, τρίζει η μα, και πλέον ο κάθε πρωθυπουργό και υπουργό μπορεί να κάνει οτιδήποτε, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με εμά. Που είμαστε εδώ, δεν μπορούμε να μεταπηδήσουμε σε αυτό το τομέα με τέτοια επιτυχία, ενώ αυτοί μεταπηδούν στα δικά μα τα χωράφια με τεράστια επιτυχία. Κάποιο που δεν χρειάζεται επίση μοντάζ, είναι ο Μιχελογιανάκη. Όταν προεκλογικά τα λέγατε και λέγατε στον ελληνικό λαό, Θα σα δώσω 13η σύνταξη. Όταν λέγατε στον ελληνικό λαό, κύριε Μιχελογιανάκη, ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξει, δεν τα ξέρατε. Τα ξέρατε, μου λέγατε, στι συνεντεύξει, όχι σε μένα, σε όλου του δημοσιογράφου. Τα ξέρατε. Τι μου λέτε τώρα, αυτά που λέγει ο Σαμαράς και ο Βεγιζελός. Λάθος και συγνώμη για υπερβολές. Αυτό. Είπε λάθο, είπε και συγγνώμη και συνεχίζουμε κανονικά. Επί πέντε χρόνια έλεγαν αυτά που έλεγαν για να κλέψουν, να αρπάξουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Το κατάφεραν, επί τρία όπως λέει και ο Αλέξης Τσίπρας. Νομίζω και επί τέσσερα, αν χρειαστεί να ξαναγίνει πάλι ο ελληνικός λαός έτσι Large που είναι σε αυτά τα θέματα όσο πιο μεγάλο το ψέμα το όσο πιο πολύ ενισχύει ο ελληνικός λαός για συγκεκριμένους λόγους έτσι λοιπόν λέμε το συγγνώμη λάθος και συνεχίζουμε κανονικά να πούμε και να κάνουμε και ένα ρουσφέτη και εμείς μια που τα μπλέξαμε λίγο εκεί με το Μαξίμου ε, σήμερα υπάρχει μια παράσταση που εκτάκτως δίδεται και σήμερα θεατρική δίδεται και τις άλλες μέρες αλλά έχουνε φτιάξει μια έκτακτη, σήμερα σκέφτηκα να κάνω μια έκτακτη παράσταση, είναι η Γκάμπη. Γκάμπη σε σκηνοθεσία Κύρκης Καράλη. Θεατρικό είναι. Δίνει, όπως μου λένε στο Δελτίο Τύπου εδώ, μια έκτακτη παράσταση Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου στις 9.45 στη σκηνή του νέου θεάτρου Βασιλάκου, Με ενιαία τιμή σιτηρίου, 10 ευρώ είναι και μειωμένο. Η πρώτη παράσταση είναι στις 7, μου, μου. Τι είναι τώρα αυτό. Πρόκειται για την ιστορία μιας αντισυμβατικής γυναίκας, ενός ελεύθερου πνεύματος, που αφιερώθηκε στον έρωτα, έζησε στην Αθήνα του περασμένου αιώνα και πλάνεψε τους άντρες. Η παράσταση αυτή είναι εμπνευσμένη από το βιβλίο της Γαβριέλα Σουσάκοβα. Η παλή έχετε ακούσει και η έχετε διαβάσει. «Η ζωή μου» αυτό ήταν ο τίτλος του βιβλίου της Γαβριέλας Ουσάκοβα και ε, των εκδόσων κάκτος και η παράσταση είναι επίσης επηρεασμένη και από ήρωες των χρονογραφημάτων του Νίκου Τσιφόρου, Η σκηνοθεσία και η μουσική επιμέλεια είναι της Κύρκης Καραλή. Σκηνοθεσία Αλεξάνδρα Μπουσουλέγκα, Ράνια Ιφαντίδου. Παίζουν εκεί νέοι άνθρωποι, αλλά όχι μόνο γιατί πρωταγωνιστούν εγώ. Μπρέμπου, Άγγελος Παπαδημητρίου. Τι ωραίο σου Παπαδημητρίου, όπου έχει εμφανιστεί με αυτή την ωραία φωνή και τραγούδι και παρουσία και η Λίλα Μπακλέσι. Μαζί του και άλλοι ηθοποιεί, δεν χρειάζεται να το αναφέρω όλο. Το, η είδηση για το συγκεκριμένο και είναι και Δευτέρα. Βέβαια έχει πολλά η τηλεόραση σήμερα, θα σα τα πω μετά. Αλλά όποιο θέλει μπορεί να πάει να ξαναδεί ή να δει στην έκτακτη παράσταση και με το χαμηλό εισιτήριο την κάμπη σε σκηνοθεσία Κίρκης Καραλή σήμερα 9.45 στη σκηνή του νέου θεάτρου Βασιλάκου με νέα τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ ψάξτε τα είναι ωραίες αυτές οι παραστάσεις που δεν τραβάνε τα πολλά φώτα των Μέσων ενημέρωση γενικότερα του κοινού έχουν πολλά να δώσουν είναι νέοι άνθρωποι, το παλεύουν όχι με οικονομική ανταμοιβή και ίσως αυτή είναι και μια ιδιαίτερη ομορφιά που βγαίνει και στα παρασκήνια και στα προσκήνια έχουν πραγματικά πολύ ωραίες επιλογές ωραία θέματα, χαμηλών τόνων Ε, αν θέλετε να ξεφύγετε πραγματικά, ανακαλύψετε αυτόν τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό που χαριτολογώντας παλιά λέγαμε κάτι θεατράκια κάτω από τι σκάλε, κάτω από του φούρνους πάνω στου φούρνους, πάνω στι σοφίτε. Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολλά για μια πόλη που χτυπιέται από την κρίση. Νομίζω είναι μια ωραία εκτόνωση για αυτού που συμμετέχουν και μια ωραία διέξοδο για αυτού που μπορούν να πάνε να τα παρακολουθήσουν. Με έναν μεγάλο του θεάτρου, τον. Ε, Γιώργο Αυτιά, αλλά και τη άτυρα του Τρίφων Αλεξιάδη. Πάμε στι επόμενε διαφημίσει. Είναι σήμερα η μεγάλη ε, γιορτή, φίλε και φίλοι, ε, του Σάβα του Αλεξιάδη, 5 Δεκεμβρίου. Ε, και όσοι βρεθείτε στην Κάλυμνο, εκεί υπάρχει ένα καταπληκτικό μοναστήρι. Δεν ξέρω πόσα κεριά πρέπει να ανάψουμε στο Σάβα των Η Σαββούλα γιορτάζει και ο Σάβα. Να δούμε τι φέρνει το 16 σε φόρου και χιλιάδι. Μαζί μα είναι ο Τρίφων ο Αλεξιάδη. Προστάτης των απελουργών, έτσι δεν είναι κύριε Αλεξιάδη. Για τα συμφωνηθέντα, παρόλο που τα έχουμε συμφωνήσει, έχουμε διαπραγματευτεί κανένα σπίτι στα χέρια του ιδιοκτήτη. Ειλικρινής και πολύ σοβαρός. Πάνω απ' όλα αυτό το έχουμε εκτιμήσει. Βλέπω εδώ στο Twitter γράφει ένας τύπος τύπησα δεν ξέρω γιατί είναι Ινδιάνιου ηλευτή με τα ψευδόνυμα. Το χάσα πούντο. Τώρα θα το βρω. Νάτο. Την ελληνοφρένεια θα τη μισήσουν πέρα από τους Σιριζαίους και η αναρχική πλέον μετά από τη σημερινή εκπομπή. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Α, ο ιστορικό ληστής. Το γράφει, δεν τον γνωρίζω. Ε, Ήταν αναρχική αυτή η χθε που έκαναν όλα αυτά και όποτε γίνονται τέτοια. Αυτό είναι ο αναρχισμό. Έτσι εκφράζεται. Εγώ ξονορίζω πάρα πολλού αναρχικού που μιλάμε κιόλα, αλλά νομίζω και αυτοί τα καταδικάζουν αυτά. Χωρί νόημα, χωρί λόγο. Ε, όλο αυτό το σοου σε τακτά διαστήματα και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Νομίζω δεν είναι απολύτω τίποτα. Ούτε καν τρύπα στο νερό. Ούτε καν τρύπα στο νερό. Ο Τρίφωνας Αλεξιάδη είναι έτοιμο σαν από καιρό και θαραλέο. Κύριε Αυτιά, εγώ θα το πω με ευθύτητα και προσέξτε τι θα πω. Είμαστε αναγκασμένοι, δεν ναι. είναι επιλογή μα, να επιβάλλουμε δύσκολου φόρου και πολλού φορού άδικου φόρου. Απ' τη μια μεριά θα κάνουμε αυτό, και απ' την άλλη θα αφήσουμε οποιονδήποτε υπουργό, άνθρωπο τη εξουσία, μεγαλοπιχειρηματία ή οτιδήποτε άλλο, χωρί να το φορολογήσουμε. Την άλλη μέρα την τσάντα μου και έφυγα από το Υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα. Εγώ να δεχθώ τέτοια πράγματα δεν υπάρχει περίπτωση. Μπράβο! Ορίστε, ο άνθρωπο το λέει, δεν υπάρχει περίπτωση. Οι πρώτοι θα φορολογηθούν οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστέ, καημένοι εφοπλιστέ. Τι σα έρχεται, έχει κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι έχουμε, Νοέμβριο, 10 μήνες, με ένα κενό εκεί το καλοκαίρι και δεινοπαθούν όλο αυτό το δεκάμινο οι εφοπλιστές. Ξέρετε όλοι τι έχει βγει να πληρώσουν. Και το μνημόνιο το καλοκαίρι τι προέβλεπε και το... οι νόμοι που περάσανε όλο αυτό το διάστημα και κυρίω τι πρόκειται να πληρώσουν οι εφοπλιστέ, κυρίω και οι βιομηχανοί. Αλλά του εφοπλιστέ του έχουν διαλύσει, δεν... έχουν στον ήλιο μοίρα. Έτσι λοιπόν, ε, γι' αυτό υπάρχει και ο Αλεξιάδης, Αν δεν κάνει αυτά με τους του εφοπλιστέ, του βιομήχανου, όσου έχουν τον πλούτο εντό, εκτό, έξω, σελίστε και μη, θα πάρει την τσάντα του, είπε η τσάντα καπελάκια, και θα φύγει και έτσι θα χάσουμε έναν. Πολύ μεγάλο, πραγματικά κομικό, η σάτυρα, όχι εμεί. Εμεί κάπου θα τον ξαναβρούμε. Στέλεχο του Πασόκ και τώρα παραμένει Πασόκ. Α είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσουκαλά, που είναι και Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εστερικών, ήταν και επικεφαλή στην προηγούμενη, προπροηγούμενη Βουλή στο ψηφοδέλτιο επικρατεία του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ήθελε να σηματοδοτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το άνοιγμα προ το καλό, το καλό Πασόκ. Μίλησε λοιπόν για το ε, τραγικό περιστατικό που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα ε, πάνω στην Ιδωμένη. Από την άλλη πλευρά. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα, από την άλλη πλευρά έχουν βάλει, έχουν βάλει, έχουν βάλει ε, αλλά παλιά <Και> ε, πλύ, σύρματα, σύρματα πήρα ηλεκτροφόρα πήρα ε, ε, ε, ε, και ο άλλος κάηκε, δηλαδή είχαμε σπουκαλά... ψητό είχαμε Ψητό μαροκυνό κύριε... είχαμε, εσχόρετε. <Καιραι>... Κύριε, κύριε Τσουκαλά, είναι... είχαμε ένα νεκρό άνθρωπο. Δεν Αυτό αφήσιμο. λέω, τον έψησαν. Σύμφωνα πάντα με την αισθητική, την ηθική και την πολιτική διαλεκτική του κυρίου Τσουκαλά, περιγράφει το περιστατικό που ανέβηκε ο Άτυχος μετανάστης πάνω στο βαγόνι εκεί, πιάστηκε από τα ηλεκτροφόρα καλώδια και βρήκε τραγικό θάνατο. Μάλιστα, περιέφεραν οι συντοπίτες του, η συντροφή του, το πτώμα του για αρκετή ώρα στην ευρύτερη περιοχή ω ένδειξη αγανάκτηση. Κάντε κάτι και όλα τα υπόλοιπα. Όλο αυτό λοιπόν στο σιριζαίο, σημερινό, χθεσινό Πασόκο και για πάντα Πασόκο. Είναι ψητός μαροκινός αυτές τις φράσεις, αυτή την εικόνα βρήκε και μάλιστα βγήκε να τον παλώσει και τα περίπου έλεγε τα ίδια τις επόμενες ημέρες. Κλείνουμε με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο.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 <Πάνο> αχ πάνω εδώ στην ωραία μουσική Τι ωραία αυτοί οι υπολογισμοί που κάνουν οι υπουργοί Που βρίσκουν ένα δείκτη για να μα πείσουν ότι είμαστε πιο κάτω από αυτό. Χωρί να κάνουν σύγκριση όμω με του μισθού, με τις τιμέ, τα προϊόντα, με τι αντικειμενικέ αξίε και με την γενικότερη οικονομική κατάσταση. Διαλέγουν ένα δείκτη για τον τσακαλό ότι το είμαστε πιο κάτω στη φορολογία, άρα πρέπει να φτάσουμε να ανέβουμε πάνω, να προλάβουμε την Ευρώπη. Με τα κλειδιά σα αφήνουμε ένα πολύ ωραίο ατμοσφαιρικό τραγούδι, μα πάει στο μαγκαζίνο. Εμεί το βράδυ τηλεοπτική Ελληνοφρένια, έχει και Τσίπρα, έχει και Ελεβέντη. μετά στο Χατζ Νικολάου, πιο πλούσια τηλεοπτική βραδιά. Γεια σα. Μου το είπε να ειδονή, Πω η ανοίξη τελώνει. Μα έχω ποτέ μου, Δεν το πίστεψα. Και αν φύσανε η δρομή, Αλλι μια φορά ακόμη και στην αγά. Kardia, mi kardia. τσίκανα η καρδιά σου είναι αλάνα για να παίζουν κάθε μαϊκτά παιδιά και αν τα γονάτα μάτωνουν τα παιχνιδιά δεν εννοώ στους κρέμους θα παίζει Czarnia